Ο oh, oh, oh, oh, oh, oh. έλα ο προς! ανησυχεί αν δεν είσαι το δίμαργο παιδί Ω, oh, oh, oh, oh. τα ο ο ριγάλια τα ο ο ο τα ο ο ο ο ο στη ο ο ο που μας θυμίσατε σήμερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους φίλους που είναι σήμερα κοντά μας, ο Τόλης Βασκόπουλος, ο μεγάλος αυτός τραγουδιστής και ο φίλος μου. Γεια σου, Τόλη. Ευχαριστώ πολύ. Να εξηγεί, τίποτα άλλο. Και εσύ. Ευχαριστώ. Ιάννα Αβύση. Η Κέτι Γαρβί και ένας τρελός φίλος μου, ο οποίος, <Τι> είτε <θες>, σαγόρι μου, <Και> Νίκος Καρβέλας.